Κεφάλαιον Γ, σελίδα 773, στήχη 1 13, η προσωπική συμβολή του Παύλου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. 1. Διότι δε δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά είστε οικιακοί του Θεού, δι' αυτό και εγώ Παύλος, ο οποίο είμαι φυλακισμένος για τον Ιησούν Χριστόν εξαιτία της δράσεώς μου, όπως σωθείτε εσείς οι εθνικοί, δέομαι και παρακαλώ τον Θεόν για σας. 2. Ναι. Είμαι φυλακισμένο ω ειδικό σα Απόστολο, εξουσιοδοτημένο να κηρύττω το Ευαγγέλιον ει τα έθνη. Και περί αυτού δεν θα σα μένει καμία αμφιβολία, εάν βεβαίω οικούσατε των σοφών τρόπων που με για να με προσκαλέσει στο Αποστολικό Αξίωμα η χάρη του Θεού, η οποία μου εδόθη για εσά. 3. Ομιλώ περί τη Οικονομία και τη Σοφία Τακτοποιήσεω, την οποία έκαμε ο Θεό προκειμένου να γίνω Απόστολό σα. Διότι αυτός, με αποκάλυψη μου, εγνωστοποίησε την έως τότε κρυμμένην αλήθεια περί του ότι και οι εθνικοί θα εσώζοντο και θα γίνοντο οικιακοί του Θεού καθώς δύο λίγων σας έγραψα προηγουμένω. 4. Σύμφωνα δε με όσα σας έγραψα μπορείτε να αντιληφθείτε όταν τα αναγυνώσκετε την τελεία γνώση που έχω εις την διαποκαλύψεως γνωριστής αναλήθεια περί της και των εθνικών δια του Χριστού. 5. Αυτή η αλήθεια ή το μυστήριον ει άλλα γενεά και εποχά και δεν εγνωστοποιήθη στου ανθρώπου όπω εφανερώθη τώρα με αποκάλυψη στου Αγίου Αποστόλου του και του Χριστιανού προφήτας δια του πνεύματο. 6. Εφανερώθη δηλαδή από το Άγιον Πνεύμα ότι είναι τα έθνη συγκληρονόμα μαζί με του εξουδέων πιστεύοντα και ενωμένα με αυτού, ει ένα ηθικό σώμα και συμμετέχουν στην υπόσχεση του Θεού. Λαμβάνου δε τα έθνη τα δικαιώματα αυτά Δια της κοινωνίας και ενός με τον Ιησού Χριστών, Η οποία πραγματοποιείται δια της πίστη εώστονης του Ευαγγέλιον 7 Του Ευαγγελίου δε αυτού έγινα υπηρέτη Σύμφωνα με την δωρεάν που μου έκαμεν η χάρης του Θεού Δια να μου δοθεί δε η δωρεά αυτή Εμβίκενης ενέργιαν και η δύναμη του Θεού Η οποία αποδιώκτην με μετέβαλεν εις Απόστολον 8. Η ΣΕΜΕ τον πιο ελάχιστον από όλους τους χριστιανούς, εδόθη η χάρη σε αυτή, να ευαγγελίζομαι δηλαδή μεταξύ των εθνικών, των ανώτερων από κάθε κατανόηση πλούτων των ευλογιών και αγαθών που μας έφερε ο Χριστός. 9. Η εμέ δόθη και τον αφωτίζω όλους, ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων και η νέα τακτοποίηση που επήλθε με την παροχή της σωτηρίας εις όλους διαμέσου του Χριστού». Η τακτοποίησης δε αυτή η το αλήθεια άγνωστος και κρυμμένη εξ αρχής και αιωνίωσεν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα του Ιησού Χριστού. 10. Και εφυλάται το κρυμμένη, διαναγνωστή τώρα εις τας εν αρχάς και εξουσίας δια μέσου της Εκκλησίας η σοφία του Θεού, που εμφανίζεται υπό πολλά και ποικίλα μορφάς. 11. Έγινε δε γνωστή τώρα σύμφωνα προς την Βουλήν και το σχέδιο το οποίο προπάντων των αιώνων συνέλαβε ο Θεός και το οποίο εμπραγματοποίησε δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Δώδεκα Από τον Κύριόν μας δε αυτόν έχουμε το θάρρος προς τον Θεόν και την πλησίασή μας προς Αυτόν με πεποίθηση ότι δεν θα αποκροσθόμενοι επ' αυτού και έχουμε ταύτα δια της πίστης των Κύριων Ιησούν. 13. Διότι λοιπόν είναι μέγα το μυστήριο της κλήσεώς σας και διότι μεγάλην αποστολή να η εις ο Θεός, δι' αυτό σας παρακαλώ να μην ταράτεστε και αποκάνετε δια τα μου που υποφέρω δια και η οποία είναι δόξα σας, αφού δια σας ο Θεός παραδίδει τους αποστόλους του εις και φυλακίσεις.